22 32 Η θεραπεία του τυφλού και κοφού Ο Κύριος θαυματουργεί με τη θεϊκή του δύναμη Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος 22 Τότε του έφεραν ένα δαιμονιζόμενον που ήταν συχρόνως τυφλός και κουφός και τον εθεράπευσαν ώστε ο τυφλός και κουφός και ομίλη και έβλεπε 23 Και εξεπλήττοντο όλα τα πλήθη του λαού και έλεγον Μήπως είναι αυτός ο αναμενόμενος απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. 24. Οι δε φαρισαίοι όταν ήκουσαν τι έλεγε ο λαός, ευθώνησαν τη δόξα του Χριστού και είπαν για να εξουδετερώσουν την εντύπωση που εμπροκάλουν τα θαυματά του. Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια παρά με τη βοήθεια και δύναμη του Βελζεβούλ, ο οποίο είναι άρχον των δαιμονίων. 25. Ο Ισού όμω εγνώρισε τας αποκρίφου σκέψει Τον και του είπε... Κάθε βασίλειο το οποίο εχωρίστης κόμματα εχθρικά, ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί κατά του εαυτού του, καταλήγει η στελή Και κάθε πόλη, η οικία που διηρέθη κατά του εαυτού τη, δεν θα σταθεί, αλλά θα πέσει και θα εξαφανιστεί. 26. Και αν ο σατανάς, ο άρχον των δαιμονίων, βγάζει δια της βίας των σατανάν, διηρέθη κατά του εαυτού του. Πώς λοιπόν θα σταθεί και δεν θα πέσει η βασιλεία του. 27. «Κι αν εγώ με τη συνέργεια του Βελζεεβούλ βγάζω δαιμόνια, οι μαθητές και τα πνευματικά σας τέκνα που εξορκίζουν δαιμόνια με τη δύναμη ποιού τα βγάζουν, το αυτοί τους οποίου οποίους δεν κατηγορείτε αλλά αφήνετε ελεύθερα να εξορκίζουν, θα είναι δικαστέα που θα καταδικάσουν την υποκρισία και των φθόνων σας. 28. Εάν όμως εγώ με τη δύναμη του πνεύματος του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, αποδεικνύεται από το υπερφυσικό αυτό γεγονός ότι κατέφθασε και έπεσε επάνω σας η Βασιλεία του Θεού 29 Ή αν δεν σας πείθει η απόδειξη σε αυτή σας ερωτώ Πώ μπορεί κανεί να έμβει στο σπίτι του δυνατού διαβόλου και να αρπάσει τους δαιμονιζομένους που τους κατέχισαν άψυχα σκεύη εάν δεν κατανικήσει και δεν δέσει πρωτήτερα των ισχυρών και τότε θα διαρπάσει το σπίτι του Η δύναμη του διαβόλου λοιπόν όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με μέ, Αλλά τον αντίον και ξεμειδενίστη από τη δύναμή μου 30. Συμβιβασμού με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι Εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου Και εκείνος που δεν μαζεύει μαζί με μέ τα πνευματικά προβατά μου Αυτός σαν άλλο λύκος τα σκορπίζει 31. Επειδή δε εσείς σκορπίζετε με τα του σατανά Δι' αυτό σας λέγω Πάσα αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στου ανθρώπου εφόσον θα μετανοήσουν. Το να αποδίδει όμω κανεί στα σπασιφανή ενεργεία του αγίου πνεύματο ή στο πονηρό πνεύμα και από πόρο στην εσωτερική να σηκωφαντεί τα έργα του αγίου πνεύματο και έτσι να βλασφημεί αυτό, αποτελεί αμαρτία που δεν θα συγχωρηθεί στου ανθρώπου. 32. Και εκείνο που θα είπει λόγων εναντίον του αναθρωπίσοντο Ιού του Θεού, σκανδαλιζόμενος από το στενέ φαινόμενο τη ανθρωπίνη φύσεώς του, θα συγχωρηθεί διότι ενδέχεται να μετανοήσει. Εκείνο όμω που θα είπε βλάσφημων λόγων κατά του Αγίου Πνεύματο, αποδίδον εθελοκάκος και εκπορώσεω τα σφανερά συνεργεία του πνεύματο των Βέλζεβούλ, εσκληρήνθη και δεν είναι δυνατόν να μετανοήσει, δι' αυτό δε δεν θα συγχωρηθεί ούτε στην παρούσαν ούτε στην μέλουσαν ζωή, αλλά θα τιμωρηθεί και εδώ και εκεί.